όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Τα σκλαβωμένα σου εξεχύλιζαν μαλλιά, φτωχούλα μου από το μαύρο σου μαντήλι. Κι η χειμωνιάτικη τα χάιδευε αντιλιά, χλωμή σαν απαρόστου αγνό καντήλι. Κάτω από τη μαραμένη μας κλιματαριά το χέρι σου στο χέρι μου ακουμπούσε κι ήταν η μόνη πεταλούδα απ' το βοριά που εσώθη και στον ήλιο ακόμα ζούσε. Δάκρυα και λόγια δεν ευγαίνανε πικρά να πούνε το θλιμμένο χωρισμό μας. Με κοίταζε βουβή και τα ξερά κλονάρια μόνο ελέγαν τον καϊμό μας. Κοντά μας κι η μανούλα σου Ήγριά σκυφτή, μαυροντημένη δίπλα στη θύρα. Αχ, έτσι όπως στεκότανε, βουβή κι αυτή, του χωρισμού μας έμιαζε τη μοίρα. Ήταν η παλιά αυλη του Λάμπρου Πορφύρα και όπως είχα απειλήσει προμηνών σε μία εκπομπή για τον Πορθύρα, τώρα και στην επόμενη εκπομπή θα σας διαβάσω τα σχόλια του Τελουάγρα για το ποίημα αυτό. Της γυναικό φωνή όταν την κάνουν να θυμώσει, είναι σαν τριγώνι που θέλει να βγάλει τη λαλιά του παγονιού. Φράσεις από το ημερολόγιο της Κάρμεν Σίλβα, που συχνά έρχεται στο νου μου, όταν διαβάζω στίχους του Πορφύρα, σαν κι αυτούς. Μάταια θεμελιωμένα είναι τα σπίτια μας. Να ταξιδεύουν, το έχουν από τη μοίρα. Ή, ο κεραυνός με τη φωτιά στο σκοτεινό το θόλο γράφει μια προσταγή. Ή, όχι, όπως λένε, ότι δεν ζουν οι τόσο αγαπημένες, οι αρχαίες ιατικέ μορφέ μορφές, στα ανάκλυφα κι πέρα. Ή, μια πουμπηία ασάλευτη, βαθιά αναβαγισμένη, νύρεται με στη ρύχη σου και στη φιροναριά. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτούς και ο Πορφύρας βγαίνει έξω από το φυσικό του μέτρο και από το προσωπικό ύφος του. Ο τόνος ο προφητικός, ο αφοριστικός και αποφθεγματικός, τα αποφθέγματα της ρομαντικής ας πούμε ηθικής, ο τόνος ο κύριος, το νόημα το ογκώδες και η και η ιδεοπλασία είναι όλα αυτά στοιχεία των πατριαρχών του ποιητικού λόγου, χαρακτηριστικά της αναγεννήσεως, της προκλασικής εποχής. Μα η ποιητική φύση του Πορφύρα, η δική του, εκφράζεται καλύτερα στην παλιά αυλή και στα άλλα ποίηματα της σειρά τη όπου Κινηφούλα και το Επίγραμμα και ο Εσπερινός και το Τάχασαν Όνειρο και το Στερνό Παραμύθι όλε σχεδόν οι ανεμόνε τον άνεμο, και τα φύλλα του Μάρτη, και το ανοιξιάτικο τρεχαντήρι, και τα άλλα παρόμοια. Εκεί φαίνεται ο γνήσιος ο Πορφύρας, ο ειδηλιακά ελεγειακός, με το κοινό και το ταπεινό στο περιεχόμενο, με το σύμμετρο στο σχήμα, με το νοπό στο χρώμα, χρώμα κυριολεκτικό στα χρωματικά του επίθετα και χρώμα μεταφορικό στη σύσταση του λόγου του, με το πλαστικό και το ζωγραφικό στη μορφή, ο ευαίσθητος και ο περιγραφικός. Δεν πρωτοφάνηκε αυτή η παλιά αυλή ακριβώς έτσι, καθώς τυπώθηκε στις σκιές. Υπάρχουν σε τούτο αντιγνωμίες, μα πώς μπορούμε να αποκλείσουμε από τον ποιητή την επεξεργασία των δημιουργημάτων του. Λοιπόν, θα σταθώ στην επεξεργασία αυτή, την τελειωτική. Μικρά πράγματα άλλωστε άλλαξε. Όπου άλλαξε ο πορφύρας, και με τις τελειωτικέ επεξεργασίες του στίχους του. Η επεξεργασία του η τελειωτική ήταν, όπως και αρχική, συμπτωματική και άνηση, γιατί ο Πορφύρας είναι περισσότερο ποιητής φυσικός παραμορφικός. Το θέμα, όχι ο τίτλος, είναι από τα καθαυτό ποιητικά, από τους μεγάλους ποιητικούς τόπους, το θλιβερότατο θέμα του χωρισμού το γιατί ανάμεσα στα θλιβερότερα θέματα, εκεί να είναι και τα πιο ωραία, το γιατί η ποιήσης με τα θέματα του πόνου περισσότερο εκφράζεται και πετυχαίνει, μπορούμε αξιοπρεπέστατα να το εξηγήσουμε, άμα σκεφτούμε πατώντας όχι πάνω σε βάση βιολογική, ηλιστική, αριστοτελική, μα πάνω σε βάση ιδεαλιστική, πνευματική, πλατωνική. Η ποιήσης είναι μορφή τέχνης. «Η τέχνη του λόγου». «Η τέχνη, σε όλες τις τις μορφές, είναι η αποκάλυψη του ωραίου». «Μα το ωραίο δεν υπάρχει». «Το ωραίο δεν είναι μήτε ζωντανό, μήτε υλικό». «Είναι φανταστικό και μεταφυσικό». «Λοιπόν, κυνηγώντας το ωραιο δεν ειναι μητε ζωντανο μητε υλικο ειναι φανταστικο και μεταφυσικο λοιπον κυνηγώντα το ωραιο ο άνθρωπος βάλθηκε να κυνηγά κάτι που δεν υπάρχει». «Κάτι που δεν υπάρχει αντικειμενικά, που δεν υπάρχει γύρω στη ζωή» μόνο στιγμές έρχονται που το βρίσκει μέσα του, μα και πάλι δεν μπορεί να το χορτάσει, γιατί ο οργανισμός του δεν μπορεί να συγκρατήσει παρά μόνο κάτι σαν πέρασμα αστραπή. Τέτοιο είναι το κυνήγι του ωραίο, τέτοιος ο δρόμος που οδηγεί σ' αυτό, επώδυνος, τραγικός για όσους το αγαπούν πάνω από όλα τα εγκόσμια. Μα για να ειδούμε με ποιον τρόπον να εξωτερικευθεί, να εκφραστεί με λόγια αυτός ο πόνος ο μεταφυσικός, η αγωνία αυτή η εσωτερική, η κατευθείαν ανέκφραστη, δεν γίνεται αλλιώς παρά να υλοποιηθεί πάνω στα συγκεκριμένα. Ποια συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια θα τέριαζαν απάνω στο όργανο της καθολικής εκκλησίας. Ποια συγκεκριμένα λόγια Θάρμοζαν με τα ρετσιτατίβα των καθολικών ιερέων και με τα ιδιόμελα των Ορθοδόξων, με τους τόνους εκείνους, τους ημιψαλμωδικούς, τους λοξούς θα έλεγε κανείς, τους ξινούς τόνους, τους μονότονους και απέραντους κάτω από τους θόλους, τα μουσικά κομμάτια τα σοβαρά, τα λόγια τα μεγάλα και τα αιώνια. Γι' αυτό και στην ποιήση ταιριάζουν από τη φύση της, όπως είδαμε, θλιμμένη, τα λόγια τα μελαγχολικά και τα λυπητέρα. Ο πόνος ο υλικός, ο έρωτας, ο χειμώνα, ο χωρισμός, ο θάνατος, εκφράζει έτσι τον πόνο τον μεταφυσικό, τον πόνο της ομορφιάς, τη δίψα των αυθάρτων. Το θέμα της παλιάς αυλής είναι απ' αυτά. «Το να χωρίζει είναι λίγο σαν να λέγει ο Γάλλος, «μα ο μας ποιητής, ο δημοτικός, Τραγικότερο και από το θάνατο έχει το χωρισμό. Παρηγοριά έχει ο θάνατος και αλυσμοσύνει ο χάρος, μα ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει. Ναι, παρηγοριά δεν έχει, γιατί ο θάνατος είναι επιτέλους νόμος κάποιου κακού Θεού, μα ο χωρισμός νόμος των ανθρώπων. Γιατί στην αθανασία μέσα είναι η έννοια του αδυνάτου. και μέσα στο θάνατο η έννοια της ισότητας και της δικαιοσύνης. Μα στη συμβίωση και στο συγχρόνισμο είναι ακριβώς η έννοια του δυνατού, η έννοια του κανόνους, ενώ στο χωρισμό είναι η εξαίρεση και η αδικία. Μπορούσε να μην ήταν. Αυτό κάνει το χωρισμό ανυπόφορο, απαρηγόρητον. Αλλά κι ας μην σκεφτούμε εγωίστικα. Ας πάρουμε αυτόν τον ίδιο τον ξενιτεμένο. Και τι, δεν πρέπει να λυπηθούμε από μέρους του περισσότερο παρά αν ήταν νεκρός. Ο νεκρός δεν υπάρχει. Ο νεκρός δεν είναι ίσως τίποτα. Μα ο ζωντανός που πάσχει βραδιάζει, ξημερώνει. Ο ζωντανός που κλαίει και τυραννιέται και γερνά. Και γερνά. Ο τρίτος τρόμος του χωρισμού. Αυτός μόνο του χωρισμού και όχι του θανάτου ο τρόμος της επιστροφής. Υπάρχουν τάχα αληθινοί αποχωρισμένοι που να μην εύχονται τούτο, να μην ξαναειδωθούν ποτέ. Υπάρχει κανείς που με τον νόμο της φθοράς να συμβιβάστηκε τόσο κατάβαθα και υπεράνθρωπα, ώστε να ποθεί να ξαναειδεί αγαπημένα πρόσωπα ύστερα από χρόνια. Τέτοιο βάθος πραγμάτων, το πιο μεγάλο, Τέτοιες δοκιμασίες ριζικέ ξεσκεπάζει μόνο μια ο χωρισμός και το θέμα του, όταν κανείς ένιωσε την αληθινή ουσία του μέσα στη ζωή. Ο Πορφύρας, στην παλιά αυλή, δεν την ετρύπησε κατακόρυφα αυτή την τραγικότητα. Έμεινε, όπως ολόκληρος είναι, ελεγειακός. Την επερίτραξε πλάγια, μα την έστησε τέλος και την έντισε σε σύμβολο ωραίο και υψηλό Που αποκορυφώνει και συνθέτει τη διάχυτη και προϊούσα μελαγχολία του ποίηματος Στο σύμβολο του μοιραίου Έχουμε αληθινά με το χωρισμό εμπρός μας μια μεγάλη πραγματικότητα Κάτι από τα τελεσμένα, τα ανεπανόρθω Ο δε δεν θέλει για τούτο και πολύ να πάει ως την έννοια της μοίρα. Η φαντασία τη βρίσκει αυτόματα, ψηλαφυτά. Χωρισμός και μοίρα δεν απέχουν. Κοντά μας και η μανούλα σου η γριά, σκυφτή, του χωρισμού μας έμοιαζε τη μοίρα. Καμιά βεβαίω ανομαλία για τη μετάβαση από τη μοίρα ως τη γριά μανούλα. Γριά την έπλασε τη μοίρα η φαντασία η ποιητική, τουλάχιστον των νεοτέρων Ευρωπαίων η φαντασία. Ίσως για το πείσμα, ίσως για την ακαμψία, Ίσως για τη στεγνότητα που συχνά παρουσιάζουν οι προχωρημένες ηλικίε. Αλλά αντιστρόφως, από τη γριά μανούλα ως τη μοίρα, καθώς είναι εδώ, είναι τάχα ομαλή τέτοια μετάβαση, από τη μητέρα ως τη μοίρα. Λίγο να σκεφτούμε, αμέσως το βλέπουμε, πως οι δύο αυτές έννοιες είναι μάλιστα αντίθετες, ασυμβίβαστες. Μοίρα του χωρισμού «η μητέρα» που θέλει ίσα ίσα προπάντων αυτή να μην γίνει ο χωρισμό, σκληρή και άκαμπτη η μητέρα, που ίσα ίσα παραστέκει σαν αδελφή ελέους. Εδώ πρέπει κάπως να σταθούμε. Για να δικαιώσουμε τον Πορφύρα, και πρέπει να τον δικαιώσουμε, Η δρόμοι είναι δύο. Δικαίωση από το περιεχόμενο και δικαίωση από τη μορφή του ποίηματος του. Ας αρχίσουμε από την πρώτη πάρουμε την ωραία και αληθινή φράση του Μάτερλινγκ. Όταν ο Ιησούς Χριστός βγει στο δρόμο, τον Ιησού Χριστό θα συναντήσει, μα ο Ιούδας θα συναντήσει τον Ιούδα. Λοιπόν έτσι, η μοίρα που θα συναντήσει ο Προφύρας δεν είναι μίτε εκείνη η ξέφρενα μισητή, μίτε η επιβλητική και δεσποτική του Μωρεάς, παρά είναι η μοίρα του Χριστιανού, του ταπεινού η μοίρα που έχει πάντα στο στόμα του τα λόγια «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ελεείτε τους μισούντας ημάς, άφες αυτής ουγαρίδας ητυπιούση». Για χωρισμόν ήπιο και μιλίχιο και μεστόν από εγκαρτέρηση, η μητέρα πια δεν είναι σχήμα συμβίβαστο, όσο φαίνεται με το πρώτο άκουσμα της μοίρας. Όμως θέλω να συνεισφέρω και τη δικαίωση τη μορφολογική. Σε ένα από τα πεζά του ποίηματα, ο Μαλαρμέ ρώτα τον καθρέφτη. Ποια γυναίκα νάλουσε μέσα σου το αμάρτημα της ομορφιάς της. Παρομοίωση λανθάνουσα, αναποδογυρισμένη και επαυξημένη. Βρίσκεται σε αυτή τη φράση. Κι είναι περίπου αυτή. Καθρέφτη, μοιάζει με τα νερά. Μέσα στα νερά σου, μια γυναίκα λούστηκε, έλουσε την ομορφιά της. Η παρομοίωση αυτή, είναι αναποδογυρισμένη. Είναι καμωμένη αντίστροφα προς τον καθιερωμένο δεύτερο όρο σύγκρισεως. Ω τώρα τα νερά παρομοιάζαμε με καθρέφτη. Κι όχι τον καθρέφτη με νερά. Ω τώρα τη μοίρα παρομοιάζαμε με γριά. Κι όχι τη γριά με τη μοίρα. Δύο εξηγήσει χωρούν. Η μια πως πρόκειται για αποφασισμένη, λογική, μαθηματική αναστροφή της εκπαραδόσεως παρομοιώσεως πως πρόκειται για έβριμα, για ασυνήθιστο, όσο και ευτυχές, μέσον έντονης ποιητικής παραστατικότητας, τέλος για ανχίνουν ενάργεια της ποιητικής εικόνας. Οι άλλοι, πως πρόκειται για ενάργεια καθαυτοποιητική, αντιδιανοητική, αντισυλλογιστική, αντιρητορική, αυτοκίνητη και αυτόματη έγινε έτσι ανεστραμμένη αυτή η παρομοίωση. Κοινό έμβλημα υπήρξεν ένας μεταβατικός δεσμός από τη μια παράσταση στην άλλη. Η στήλβη, κοινό έμβλημα του καθρέφτη και του νερού. Το γύρας κοινό έμβλημα της μιτέρας και της μοίρας. Ακόμη και κάποια τόλμη της φαντασίας και κάποια τάση για σύνθεση. Στοιχεία για την αγόρα χαλκού